Πρώτα απ' όλα, η στάση την οποία, η την οποία είχαμε καταθέσει ως κυβέρνηση δεν είχαμε προλάβει να το πάμε στη Βουλή για να διαψήφιση ήταν ένα μεικτό σύστημα αναλογικό κατά περιφέρεια, δηλαδή ένα είδο επικρατείας λίστας στην κάθε περιφέρεια αλλά και με μονοεδρικές ποιοί θα είχε ξεδικός μία μόνο εδρική ξέρω. λέω τώρα πράκτητα δεν, δεν είχατε να το έχω μου σχέδιο η Ρόδος πει θα είναι δύο-τρεις έδρες μόνο εδρικές μόρια νότια Ρόδος πώ θα ήταν η κατανομή ε, αυτό θα είχε σπάσει το μαύρο χρήμα γιατί αυτό είναι από τα βασικά προβλήματα στην πολιτική ζωή γιατί οι μεγάλε περιφέρειες ε, αναγκάζουν τον υποψήφιο ιδιαίτερα βέβαια, πολύ μεγάλες αλλά και περιφέρειες όπως είναι η κόμμα και δικιά ε, ασίγουρα τη Αττικής Αθήνα Θεσσαλονίκης και κάποιες άλλες αναγκάζουν υποψήφιο ή να έχει πολλά λεφτά ή να έχει ε, την πλάτη ενός μηδιάρχη για να μπορεί να επιβιώσει ή να εκλεγεί θέλουμε λοιπόν αυτό να το σπάσουμε σήμερα έχει καταδεθεί όμως απλή αναλογική Πρώτον, θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος χρόνος διαλόγου. Είμαστε μες στο καλοκαίρι, θα μπορούσε να πάει Σεπτέμβρη, θα μπορούσε να πάει Οκτώβριο, δεν υπάρχει λόγος να τρέξουμε τόσο γρήγορα. Δεύτερον, ε, ακόμα και η απλή αναλογική θα μπορούσε να σπάσει τις περιφέρειες. Υπάρχει ευρύτατη συνένεση, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται για το σπάσιμο των περιφερειών. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν, γιατί το σχέδιο το οποίο κατεβάζει η σημερινή κυβέρνηση έστω και με την απλή αναλογική να μην σπάσει τις περιφέρειες. Τρίτο, ε, το μπόνους πράγματι δεν θα πρέπει να υπάρχει όταν είναι μικρά τα ποσοστά έστω και αν είναι πρώτο κόμμα ε, το μπόνους θα μπορούσε να είναι όμως σε ένα ποσοστό αν φτάσει ένα κόμμα που πάνω από 40% να υπάρχει ένα πόνος με την έννοια ότι τότε ο ελληνικός λαός προφανώς θέλει να δώσει σε ένα κόμμα την πνοή ε, την της διακυβέρνησης και να μην ε, και να υπάρχει μια σταθερότητα με ένα κόμμα. Τα προβλήματα της δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζονται με πραξικόπηματα και έχουμε κακή και άμαση εμπειρία, ε, από την ε, δράση και που παρεμβαίνουν στις δημοκρατικές διαδικασίες μιας χώρας. Μόνο αρνητικό μπορεί να είναι αυτό. Άρα το θέμα της αποκατάστασης δημοκρατίας της ομαλής λειτουργίας δημοκρατίας είναι σημαντική όπως βεβαίως και η ισχύς του νόμου και όχι των ισχυρών ή του όχλου σε μια χώρα όπως είναι η Τουρκία. Πρέπει να υπάρξει τη δημοκρατίας και όχι το αντίθετο. Δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα ε, ως γειτονική χώρα και ως ευρωπαϊκή χώρα ε, έχει τα τελευταία χρόνια διαμορφώσει μια ε, καλύτερη σχέση γειτονίας παρά τις δυσκολίες που δεν έχουν λυθεί, παρά τα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί, όμως από το 1999 και μετά όταν ξεκινήσαμε την προσέγγιση μέσα όμως από το ευρωπαϊκό πλαίσιο έχουμε διαμορφώσει ε, διαφορετικές σχέσεις, συνεργασίες στα θέματα τουρισμού, ενέργειας, ε, αγροτικού τομέα, ε, φορολογία, ε, επενδύσεων μια σειρά πραγμάτων. Αυτό έχει συνεισφέρει και στις δύο οικονομίες και στους δύο λαούς αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε, αλλά αποτελεί και ένα ανάγκομα για οποιονδήποτε στρατηγό ή δεν ξέρω ποιόν άλλον θα μπορούσε να θέλει να αξιοποιήσει ένα γεγονό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για πολιτικούς ή άλλους σκοπούς. Θεωρώ ότι χρειάζεται απλώς από τη δικιά μας πλευρά μια ηρεμία μία σοβαρότητα στις, στις, στις διαδικασίες αυτές που συντελούνται στη γειτονική χώρα και να αποφανθεί η δικαιοσύνη σύμφωνα με, με του διεθνείς νόμους του διεθνές δίκαιο για το τι πρέπει να κάνει με αυτούς οι οποίοι ζήτησαν άσυλο στη χώρα μας. Αυτό βεβαίως είναι, δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα, είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, με την έννοια ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν σοβαρά θέματα δικαίου που είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία, με τα οποία, τα οποία και η Ελλάδα ακολουθεί ε, όντως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.